Ελληνικά Παραμύθια Οι δώδεκα πριγκίπισες που όλο χορεύαν Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας βασιλιάς που είχε δώδεκα κόρες, δηλαδή δώδεκα πριγκίπισες. Η μία ήταν πιο όμορφη από την άλλη. Όλες τους ήταν νέες και ο βασιλιάς έκανε σχέδια να τις παντρέψει. Αλλά σύντομα ανακάλυψε πως οι δώδεκα πριγκίπισσες χορεύουν όλη τη νύχτα. Κανείς στο παλάτι δεν ήξερε που πάνε. Ο βασιλιάς ανησυχούσε. Κλείδωνε την πόρτα από το δωμάτιό τους για να τις εμποδίσει να βγουν έξω. Αλλά όλες οι προσπάθειές του ήταν μάταιες, καθώς έβρισκε κάθε μέρα τρύπε στα παπούτσια των κοριτσιών. Ανησύχησε πολύ και έβγαλε μία ανακοίνωση. Όποιος ανακαλύψει το μυστικό που κρύβεται πίσω από το χορό των πριγκίπισσων, θα έχει την ευκαιρία να παντρευτεί όποια πριγκίπισσα θελήσει και να γίνει βασιλιάς μετά το θάνατό μου. Αν όμως αποτύχει σε τρεις νύχτες από τώρα, η ζωή του θα τελειώσει. Τα νέα εξαπλώθηκαν σαν τον άνεμο και σύντομα ένας πρίγκιπας εμφανίστηκε πρόθυμος να ανακαλύψει το μυστικό των πρικυπισών. Είμαι ο πρίγκιπας του γειτονικού βασιλείου και είμαι εδώ για να ανακαλύψω το μυστικό των πρίγκιπισσών. Ο βασιλιάς τον υποδέχτηκε θερμά στο παλάτι. Το βράδυ, μετά το δείπνο, του πρόσφεραν ένα δωμάτιο για να κοιμηθεί. Το δωμάτιο ήταν δίπλα στο δωμάτιο των κοριτσιών. Το κρεβάτι του ήταν τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί εύκολα να βλέπει τις πριγκίπισες προκειμένου να ανακαλύψει πού πάνε για χορό. Η πόρτα από το δωμάτιο των κοριτσιών έμεινα ανοιχτή. Ο πρίγκιπας έμεινε στο δωμάτιό του. Δύο πριγκίπισες τον επισκέφθηκαν και του πρόσφεραν ένα ποτήρι κρασί. Ο πρίγκιπας ήπιε λίγο από το κρασί και άρχισε να παρατηρεί τις πριγκίπισες για να δει τι σκαρώνουν. Κάθισε για λίγο. Αλλά βάρινε πολύ και το πήρε ύπνο. ύπνος. Το πρωί που ξύπνησε, κατάλαβε πως οι πριγκίπισες είχαν ήδη χορέψει. Το ίδιο έγινε και τις επόμενες νύχτες. Την τέταρτη μέρα, ο πρίγκιπας θανατώθηκε χωρίς έλεος, καθώς δεν είχε δώσει καμία απάντηση στο βασιλιά. Αργότερα, πολλοί ήταν αυτοί που ήρθαν στο παλάτι για τον ίδιο σκοπό, αλλά όλοι τους απέτυχαν να αποκαλύψουν το μυστικό. Και έτσι θανατώθηκαν από το βασιλιά. Ο βασιλιάς δεν χαιρόταν καθόλου να τους εκτελεί και ήταν πολύ λυπημένος που δεν έπαιρνε απάντηση για το μυστικό χορό των θυγατέρων του. Υπήρχε ένα στρατιώτη στο βασίλειο που είχε τραυματιστεί και έπρεπε να φύγει από το στρατό. Τώρα πια, μια και δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει, αποφάσισε να πάει στο παλάτι στο δρόμο για την πρωτεύουσα, βοήθησε μία γριούλα. Αυτή τον ευχαρίστησε και το ρώτησε. Πού πας? Δεν ξέρω. Σκεφτόμουν να πάω στο παλάτι του βασιλιά. Ω, oh, για τις πριγκίπισες? Όχι. Τι εννοείς όταν λες για τις πριγκίπισες? Δεν έμαθε για την ανακοίνωση του βασιλιά. Ω, oh, το έχω ακουστά. Αλλά σκέφτομαι πως αν το προσπαθήσω θα χάσω κι εγώ τη ζωή μου, όπως και πολλοί άλλοι που προσπάθησαν. Δεν πρέπει να πιείς το κρασί που θα σου προσφέρουν πριν πάνε για ύπνο και μετά να κάνεις ότι κοιμάσαι. Λέγοντας του αυτά η γριούλα, του πρόσφερε έναν μανδύα. Όταν το φοράς θα γίνεσαι αόρατος, θα σε βοηθήσει να ακολουθήσει τι 12 πριγκίπισες. Ο στρατιώτης ευχαρίστησε τη Γριούλα και πήρε το δρόμο για το παλάτι. Ο βασιλιάς τον καλωσόρισε και τον περιποιήθηκε ακριβώς όπως και τους υπόλοιπους υποψήφιους. Αργότερα το βράδυ πήγε στο δωμάτιό του, που ήταν ακριβώς δίπλα από της πριγκίπισσας. Μετά από λίγο, η μεγαλύτερη πριγκίπισσα τον επισκέφθηκε. Γεια σου πριγκίπισσα! Γεια! Yeah. «Σου έφερα λίγο κρασί. Σε παρακαλώ να το δεχτείς ως καλός όρισμα από όλε μας». Ο στρατιώτης όμως ήξερε. Έβαλε όλο το κρασί στο στόμα του, αλλά δεν το κατάπιε, καθώς είχε ένα σφουγγάρι κάτω από τη γλώσσα του. Μόλις η βγήκε από το δωμάτιο, έβγαλε το σφουγγάρι από το στόμα του και προσποιήθηκε ότι τον πήρε ο ύπνος. Όλες οι χάρηκαν που τον είδα να κοιμάται. Και όλες βγουν. Όταν ήταν όλες έτοιμες, η μεγαλύτερη πριγκίπισσα χτύπησε με το χέρι το κρεβάτι της και αυτό αμέσως σβούλιαξε στο έδαφος. Οι δώδεκα πριγκίπισσες, η μία μετά την άλλη, μπήκαν στο πέρασμα. Ο στρατιώτης τις παρακολουθούσε. Φόρεσε το μανδύα και τις ακολούθησε. Κατέβαινε μαζί με τη νεότερη πριγκίπισσα. Στα μισά του δρόμου, η νεαρή πριγκίπισσα φοβήθηκε. Πιστεύω πω κάποιος με ακολουθεί. Μερικές φορές το νιώθουμε αυτό μέσα στο σκοτάδι. Έλα, πάμε! Ο στρατιώτης τράβηξε λίγο το φουστάνι της και αυτή φοβήθηκε ακόμη περισσότερο. Κάποιος μου τραβάει το φουστάνι! Φοβάμαι τόσο πολύ! Θα σκάλωσε σε κανένα καρφί. Τράβηξε το και προχώρα. Ο στρατιώτης χαμογέλασε και περπάτησε πλάι στην πριγκίπισσα. Οι 12 πριγκίπισσε έφτασαν σε έναν όμορφο κήπο που όλα τα φύλλα των δέντρων ήταν από ασύνη. Ο στρατιώτης έκοψε ένα για απόδειξη. Καθώς το έκοβε, ακούστηκε θόρυβος και η νεαρή πριγκίπισσα φοβήθηκε πάλι. Ακούσατε αυτό το θόρυβο? Ναι, ήταν ο ήχος της χαράς που ξεφορτωθήκαμε έναν ακόμη άντρα. Προχώρησαν σε έναν άλλον κήπο όπου τα δέντρα είχαν χρυσά φύλλα. Ο στρατιώτης έκοψε ένα φύλλο. Ακούστηκε ξανά θόρυβος. Η μεγαλύτερη πριγκίπισσα είπε στη μικρότερη να μην δώσει ζημασία. Καθώς προχωρούσαν, οι πριγκίπισσες μπήκαν σε ένα δρόμο με διαμάντια. Ο στρατιώτης πήρε. Η νεαρή πριγκίπισσα ξανά άκουσε το θόρυβο και φοβήθηκε. Έπειτα έφτασαν σε μια όμορφη λίμνη όπου του περίμεναν 12 πρίγκιπες με τι 12 βάρκες του. Κάθε πρίγκιπας κάθισε πλάι σε μια πριγκίπισσα. Ο στρατιώτη διάλεξε να συνοδέψει τη μικρότερη. Ω πριγκίπισσα, σήμερα η βάρκα είναι πολύ βαριά. Πρέπει να κάνω κουμπί με όλη μου τη δύναμη. Δεν ξέρω, αλλά αισθάνομαι μια ζεστασιά εδώ. Οι 12 βάρκες έφτασαν στην άλλη πλευρά τη λίμνη όπου υπήρχε ένα όμορφο, υπέροχο κάστρο. Τα δωδέκα ζευγάρια μπήκαν στο κάστρο όπως και ο αόρατο στρατιώτης. Όταν μπήκαν στην αίθουσα, άρχισε η μουσική. Οι 12 πριγκίπισε χόρευαν με τους πρίγκιπε με ζήλο. Χόρευαν μέχρι τις 3. Μέχρι που τα παπούτσια τους τρύπησαν. Αποφάσισαν να επιστρέψουν. Οι 12 πρίγκιπε τις έφεραν πίσω στην άλλη πλευρά τη λίμνη. Αυτή τη φορά ο στρατιώτη κάθισε με τη μεγαλύτερη πρίκυπησα. Όταν στο δωμάτιό του. Ο στρατιώτης έτρεξε μπροστά και βρισκόταν ήδη στο κρεβάτι του. Μέχρι τη στιγμή που οι πυρικίπισσες έφτασαν στο δωμάτιό του σιγά-σιγά. «Είμαστε ασφαλείς! Ας αλλάξουμε ρούχα και ας πάμε για ύπνο!» Το ίδιο γινόταν κάθε βράδυ. Ο στρατιώτης της ακολουθούσε, μάζευε αποδείξεις και επέστρεφε στο κρεβάτι του πριν από τις πυρικίπισσες. Την τελευταία μέρα, ο βασιλιάς κάλεσε τον στρατιώτη. Βασιλιά μου και οι δώδεκα πριγκίπισε πηγαίνουν κάτω από το δωμάτιό του. Υπάρχει ένα κάστρο κάτω από το βασίλειό σου και διηγήθηκε όλη την ιστορία. Ο βασιλιά κοίταξε τι πριγκίπισε που άκουγαν κρυμμένε πίσω από μια κουρτίνα. Είναι αλήθεια! Ορίστε οι αποδείξει, Άρχοντά μου, και του έδειξε τα ασημένια και τα χρυσά φύλλα και τα διαμάντια που είχε μαζέψει. Οι πριγκίπισε το παραδέχτηκαν. Ομολόγησαν τα πάντα. Ο βασιλιάς χάρηκε που έμαθε την αλήθεια και έδωσε συγχαρητήρια στο στρατιώτη. «Ποια από τις κόρες μου θα ήθελες να παντρευτείς» «Μιας και δεν είμαι μικρός, θα παντρευτώ τη μεγαλύτερη σου κόρη». Ο βασιλιάς πρόσταξε στους αυλικού του να αρχίσουν τις ετοιμασίες για το γάμο και η τελετή έγινε την ίδια ημέρα. «Ο γαμπρός μου θα στεφθεί, βασιλιάς μετά το θάνατό μου». Και ζήσαν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα.